Ιονύσιος Κόμης Σολομός, ιός του Κόμητος Νικολάου Σολομού και της κυρίας Αγγελικής Νίκλη, εγεννήθηκε στη Ζάκυνθο την 8η Απριλίου 1798. Οι πρόγονοί του είχαν έλθει από την Κρήτη, αρχέ εκείνου του αιώνος, και συναρρυθμήθηκαν εις τις σημαντικότερες οικογένειες του τόπου. Ένα ετής έχασε τον πατέρα του και έμεινε με τον αφτάδελφόν του κομήτα Δημήτριων πληρονόμος πλουσίας περιουσίας. Δώρο τη τύχης πολύτιμο, όταν τα γενναιότερα φυσικά δώρα εκκινδύνευαν να μείνουν άκαρπα εις αυτή την αφώτιστη γωνία της Ευρώπης. Οι ευκατάστατοι των επτανισίων, και ευτυχώς όχι ολίγοι εντρέποντο την αμάθεια, έστελναν μικρά τα παιδιά τους εις τα σχολεία της Ιταλίας κέντρο φωτισμού εις αυτούς προτιμότερο, κυρίως επίσημη και φιολογική της Ιταλικής γλώσσας, η οποία είχε καταστηθεί και ήταν ως προχθές η επίσημη και φιλολογική της επτανισιακής κοινωνίας. Και εις την Κέρκυρα, το ξένο αυτό στοιχείο σχεδόν άγνωστο εις το πλήθος, επλημμύρισε τάξεις της πολιτείας, ενώ η τα άλλα νησιά δεν έφτασε να καταντήσει καθημερινό ούτε εις το στόμα της αρισ αλλά και αυτού, μάλιστα στη τη Ζάκυνθο, από τα Ιταλικά γράμματα, άρχιζε η παιδομάθεια. Ιταλός ήταν και ο πρώτος διδάσκαλος του Σολομού, ο αφάς Σάντος Ρόσις. πρόσφυγας εις τη Ζάκυνθο από την Κρεμόνα, όπου εδίδασκε τη ρητορική. Η αρετή και το σοβαρό, αλλά φιλόστοργο ήθος του προκομμένου ανδρός, ήταν ο μόνος φραγμός του νέου την ορμητική και φιλελεύθερη ψυχή, η οποία. Πρόημα έδειξε τα αξιολογότερα στοιχεία του ποιητικού πνεύματος. Ζωηρότατος και πρόσχαρος, εξεθύμενε μιμούμενος τα αξιογέλαστα ιδιώματα των άλλων, άμα παρατηρούσε, καθώς έβλεπε και θαύμαζε τα καλά, και είχε ζωηρό το αίσθημα της φιλίας. Σημαθητής της μικρής του ηλικίας, τον είδε να κλάψει θερμά τον θάνατο ενός ομιλίκου του και να φιλήσει το χέρι ενός άλλου, ο οποίο είχε πράξει ένα ευεργέτημα. Και ιστούτο τούτο, η μεγαλοφροσύνη του ανδρός, ο οποίος εις όλη τη ζωή του δεν έκλεινε ποτέ την κεφαλήν η άλλο ανθρώπινο ύψος ή μη αρετή. αρετής. Αυτός ο ενθουσιασμός, αυτή η γλυκαισθησία, αντανακλούσαν καθαρά εις τα παρθενικά πιθέματα του μικρού Σολομού, ως σώζονται ακόμη εις μίαν εικόνα του ζωγραφισμένη πρωτού στην Ιταλία. Αυτού τον έστειλε το 1808, δεκαετή, ο επίτροπο του Κόμις Μεσαλά, με τον διδασκαλό του, ο οποίος επέστρεφε στην πατρίδα του. Ο Ρώσης τον άφησε στην Βενετία, στο λύκειο τη της Αγίας Κατερίνης αλλά με τον λίγον αναγκάστηκε να τον ανακαλέσει κοντά του, βλέποντας πραγματικώς από τα παράπονα των διδασκάλων, ότι ήταν αδύνατο να υποταχθεί εις την αυστηρότητα του σχολείου ο νέο ήδη μαθημένος να μην αισθάνεται άλλων χαλινόν ή μη τη αγάπης. Η στην Κρεμόνα επρόκοψε θαυμαστά εις την Ιταλική και Λατινική φιλολογία και άκουσε τα μαθήματα του καθηγήτη Πίνι. Αυτούς τους δύο διδασκάλους του εμελετούσε συχνά με σέβας και με ευνομοσύνη ο Σολωμός και ως δείγμα αυτών των σταθερών αισθημάτων του έστειλε το 1850 του Πίνι το επίγραμμα «Μικρός Προφήτης» και χάρηκε. Ότι ο υπέργυρο διδάσκαλό του αναγνώρισε η εκείνην τη συνοπτική εικόνα την ποιητική του δύναμη. Από την Κρεμόνα επέρασε στην Παβία να συμπληρώσει τι σπουδέ του. Αλλιώ, η σχολαστική τύπη ήταν ασυμβίβαστη με τη φύση του πνεύματό του. Όθεν έλεγε ο ίδιο ότι από να αγαθοσύνη του οι καθηγητάδε του έδωσαν τον Στέφανο τη νομική σχολή, τον οποίο αυτό ούτε είχε ζητήσει. Ούτε ποτέ με τα τάφτα εθεώρησε ως δικό του. Ήδη τον είχε αρπάξει όλον η πίεση, προς την οποία μικρόθεν αισθάνθηκε σφοδρά τα πρώτα ορμήματα της ψυχής του. Προτού ακόμη μεταβεί στην Ιταλία, μίαν ημέρα, ενώ επεριδιάβαζε στην εξοχή με έναν ομιλικό του, και έξαφνα ακούστηκε το λάλημα μιας φλογέρας, άστραψε στην φαντασία του η εξωτερική φύση, μόλι την ήμερη χάρη πόχη στο μητρικό νησί του, τόσον ώστε γύρισε προς τον σύντροφό του και τον ερώτησε «Τι αισθάνεσαι». Τίποτε του αποκρίθηκε κίνος. Ψυχρότης, την οποία ο έμελε να απαντήσει συχνά εις τον δρόμο της ζωής του, όταν εζητούσε εις τους άλλους ενθουσιασμόν ανάλογο με τη φλόγα της καρδιάς του. Τι ουτοτρόπος επροτάκουσε τη μυστηριώδη φωνή, με την οποία η φύση σιγανά προσκαλεί τον γεννημένο ποιητή. Ιστε σαγνές αγκάλε τη, να γίνει ο καλύτερο αυτή ερμηνευτή. Με όμοιεν ετοιμότητα άνοιξε ο νους του ει τα κάλλη τη τέχνη. Και μίαν ημέρα, ο διδάσκαλό του έμεινε εκστατικό, βλέποντα τον ενώ επαναλάμβανε το μάθημά του με εμψυχωμένη και αρμόδια αλόχημη μητή να ξεστηθήσει του στίχου του Βυργιλίου, οι οποίοι ει την πατροπαράδοτη προφορά των Ιταλών βέβαια πολύ της υψηλής αρμονίας τους. Τα πρώτα γυμνασματά του εις λατινικούς και ιταλικούς στίχους εφένοντο τόσο ανώτερα της ηλικία του, ώστε ο διδάσκαλός του του έλεγε «Γρέκο του φαράει τη με τη τσάρε Η εποχή εκείνη ή μπορούσε να ονομαστεί ο τριτος λαμπρό αιώνα των ωραίων γραμμάτων στην Ιταλία. Την ποιή συναξαιρέτω, η οποία είχε καταντήσει αψυχος μηχανισμος ή τα χέρια των στικουργών ανόρθωσαν πρώτοι ο Παρίνης και ο Αλφιέρη, οι οποίοι και οι δύο δεν επρόδωσαν ποτέ την αξιοπρέπεια τη τέχνη. Κατόπιν ο Μόντι, με το εξαίσιο παραδείγμά του, ανάστησε την μελέτη του Δάντη και του Πετράρχη, ενώ του πρώτου το αθάνατον πείμα ο λίγου και του δεύτερου τα τεχνικότατα έργα, παρενοημένα, δεν εχρησίμευαν ημοιος τύπος εις ανόητα μιμήματα. Η Ιταλία τότε, καθημερινώς, αντιχούσε από νέα άσματα, όπου η γλώσσα και το ύφος εξαναφένοντο αγνά, ελεύθερα πλέον από τον γαλλισμόν ο οποίος πολύ καιρό τα είχε παραμορφώσει. Ο ρυθμός μουσικότατος και μάλιστα Ι στο ανομιοκατάληκτο ενδεκασύλλαγο μέτρο, τόσο λαμπρά τελειοποιημένο, μέσα στα στοιχοργήματα του Παρίνη, του Φόσσκολου, του Μόντι και του Πινδεμόντι. Και στην αναμόρφωση τη καλεσθησία, εσυνέργησε ίσω όχι ο λίγο η πρωτόπλαστη ομυρική ποιήση, η οποία, εις την απλή πεζή μετάφραση του Κεσαρότη, έγινε κοινώ καταληπτή και ει την έμετρη του Μόντι, κατόρθωμα ίσω μοναδικό όλη την ιστορία των γραμμάτων, εφάνηκε η Ιταλική, δίχως να πειραχθούν πολύ τα πρωτότυπα κάλλη Αν κανένας τότες έριγνε μια ματιά εις τον επίλυπον φιλολογικών κόσμου, βέβαια δεν θα επιθυμούσε να είδε τον ποιητή μα αλλού, παρά στην Ιταλία να ξετυλίζει τε σπάνιες δύναμες, όπου είχε λάβει πλουσιοπάροχα από τη φύση. Άνθιζε αληθινά εις την Γερμανία η ποιηση, με τα συγγράμματα του Γόεθ και του Σχίλερ τα οποία αργότερα έμελαν να ενεργήσουν τόσο καρπόφορα εις τον ελληνικόταντο νου του. Αλλά αν το φιλέρευνο πνεύμα του θα το προθυμότερα εις εκείνον τον γερμανικό αθέρα, η τραχή της όμως της γλώσσας και το ολίγον νεφελόδες της μορφής, ήθελε καταρχάς πειράξουν τη λεπτότατη αίσθησή του, με την οποία δεν μπορούσε να ομοιωθεί τίποτε καλύτερα παρά το γλυκό ήθος της μεσημβρίας. Μέσα εις τόσο συναρμονία, εις την γη, όπου η φαντασία ζωογονείται ακατάπαυτα από κάθε λογής αριστουργήματα, επέρασε τα πρωτανιάτα του ο Εμαγεύθηκε από την ωραιότερη γλώσσα του κόσμου και παρολίγον εμπήκε εις τον λαμπρόν κύκλο, όπου έλαβε τόσον έξω χινθέσιν ο συμπατριώτη του ο Αλλά μέσα στο χρυσοκέντητο ένδυμα, αισθάνεται ο νέο Σολωμός ότι η τέχνη, μάλιστα εις τα ποίηματα του Μόντι, δεν επαράστενε την υψηλή ιδέα της, όπως δείχνεται ενσαρκωμένη εις εκείνα του Ομήρου, του Δάντι και του Σέιξπιρ. Ευρισκόμενος στο το Μιλάνο, εγνώρισε τον Μόντι και τον έβλεπε συχνά. Επείραζε τον περίφημον ποιητήν η κριτική τόλμη του Σολομού, ο οποίος, μόλον ότι η ειλικρινή του, δεν εδίσταζε όμως ποτέ να του φανερώσει τη γνώμη του. «Δεν πρέπει την να συλλογίζετε τόσο, του είπε ο μόντι αρεθισμένο. ενώ ο Σολωμός ερμήνευε να χωρίων του Δάντη. «Πρέπει να αισθάνετε, να αισθάνετε». «Πρέπει πρώτα με δύναμη να συλλάβει ο νους», απάντησε ευθύ ο νέος ποιητής, «και έπειτα η καρδιά θερμά να αισθανθεί ό,τι ο νους σε συνέλαβε».